Στοίχη 27 ως 30 Ε, αμοιβέ, αφήκαν τα πάντα δια των Χριστών. 27 Τότε απεκρίθη ο Πέτρος και του είπεν Ιδού, εμείς αφήκαμεν όλα και σε οικολουθήσαμεν. Τι άραγε θα δοθεί εμά ως αμοιβή. 28 Ο δε Ιησούς τους είπεν Αληθώς λέγω ότι σεις που με ακολουθήσατε, όταν θα ξαναγεννηθεί ο κόσμος και θα έχει συντελεστεί η εκνεκρόν ανάσταση, οπότε θα καθίσει ο του ανθρώπου ιστρων λαμπρών, της δόξης του, θα καθίσετε και εσείς στις δώδεκα θρόνους δικάζονται 12 δώδεκα του Ισραήλ. 29. Και καθένας που αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για να μείνει ενωμένο και να μην χωριστεί από εμέ θα λάβει πολλαπλά στην παρούσα ζωήν, θα κληρονομήσει την αιώνιων ζωήν. 30. Πολύ δε που είναι στον κόσμο αυτόν πρώτοι θα είναι στον κόσμο των μέλλοντα τελευταίοι και πολλοί τελευταίοι θα είναι εκεί πρώτοι.